sopna we played it side the world have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 Το είναι είναις πάρα πολύ συμβατής άνδραμους, αμα τον γνωρίζεις ο Πάρα πολύ μαζί, φουχτέλ. Πάρα πολύς μαζί. Φουχτέλος την για μένα δεν είναι διαπραγμάτευση Δεν μας να Δεν θα να την όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι είτε όχι. Είδε όχι. Αποντίτω σκυμότερο. Και στα γαθιά που υπάρχουν μέσα! Λέλε, Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί και αν είναι τα ρούχα ε, Λέτε, Λέτε, Εγώ και αν είναι τα ρούχα μου, εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. Σα απαντώ, μία. αλλά με εξοργίζετε μία. όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά για τη Und der μένει με την έννοια τη επιτήρηση, θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη τη Ευρωζώνη, za πάντα, πάντα,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 Με Lili λιλί μάλε έχουμε τη Έχουμε ξένη Ξένη Για με γραβάτα πιστεύω. και 20. von folge φίλοι heute nacht weil την ist Συγαιρετίσματα από την πλατεία μα, όλο το γαλατικό χωριό. Το έτο 50 προ Χριστού, οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων γαλάτε είχαν κατακτηθεί από του Ρωμαίους μετά από πολλέ μεγάλε μάχε.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 και όλη η Γαλατία λοιπόν όπως ξέρετε είναι υποκατοχή και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι με αυτούς τους οποίους την κυβερνήσανε και την κυβερνάνε ακόμα <Το> Θέμα <Το> της ευερισμής μας εκπομπής είναι το σχέδιο κόμπρα ε, Πιθανότητα περισσότερο από τους ακροατές να μην έχουν ακούσει το συγκεκριμένο σχέδιο ε, σχέδιο Κόμπρα, ονομάστηκε το σχέδιο Σύμφωνα με το οποίο ενοποιήθηκαν Όπως είπαν τότε οι μεγάλες δυνάμεις Στην δεν ενοποιήθηκαν ποτέ Η Δυτική Γερμανία με την Ανατολική Γερμανία Στην πραγματικότητα η Ανατολική Γερμανία Απλά προσαρτήθηκε στη Δυτική Γερμανία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 Mm -hmm. Man, nicht, though... Ακούτε πλατιαρέδιο τελεία ζιάρμ; Μπορούτε να μπείτε στο τελεία ζιάρμ και να πατήσετε mm -hmm. εκεί που λέει μας ζωντανά", ώστε ακούστε μας στο σωτανά, ή το σώστε να ακούσετε την εκπομπή μας. Ή πατάτε πλατιαρέδιο τελεία listen to my radio τελεία com radio κάθετος πλατιαρέδιο. Έχετε πολλές επιλογές. <Το> Μπορείτε να μα στέλνετε και στο chat του πλατεία radio και στη συχνότητα πλατεία radio.elisandomiradio.com υπάρχει chat και στην ταινία myradiostream.com κάθετο πλατεία radio υπάρχει chat που μπορείτε να μα στέλνετε τα σχόλιά σα, τα οποία εμεί θα τα διαβάζουμε τη mm. και καλά που μου το θέμησα να ανοίξω και τα δύο chat mm. του Πλαδία Radio, το οποίο τα οποία δεν τα είχα ανοίξει mm. The boys in the dark room done to save us from having to my radio.com Κάτω Στέλνετε και στα δύο τσάκ. Εσύχομαι 28 Οκτωβρίου. Γιορτάζαμε το όχι του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό και στον τότε και του οι οποίοι στην ελληνική γη ε, Υπάρχει ένα ζήτημα κατά πόσο η χώρα μας γιορτάζει Όχι τη μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας Αλλά τη μέρα που Είπε όχι για τα δικά του συμφέροντα Ο φασίστας Ματαξάς Όπως και να έχει Τέτοιες μέρες ε, είναι μέση Τόσο ώστε να θυμόμαστε Τα βροντερά όχι που έχει πει ο λαός μα, Απέναντι στους κατακτητές που Συχνά πυκνά Θέλουν να πάρουν κομμάτια της ελληνικής γης ή ολόκληρες ελληνική επικράτεια. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις περιόδους αυτές, τις ε, που ζει η πατρίδα μας, από το μνημόνιο και μετά. Και όχι μόνο από το μνημόνιο και μετά, αλλά και από την υπογραφή της ελληνογερμανικής συνέλευση. και μετά. Το λέω γιατί έχει τεράστια σημασία ε, το σχέδιο Κόμπρα που αφαρμόστηκε στην Ανατολική Γερμανία, όταν η Δυτική Γερμανία την προσάρτησε με τι ευλογίε των Αμερικανών και της CIA το σχέδιο Κόμπρα που εφαρμόστηκε στην Ανατολική Γερμανία θα δείτε ότι κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, είτε μέσω του Μνημονίου, είτε μέσω της Ινογερμανικής Συνέλευσης και της Εποπτείας στους Δήμους από τον κύριο Φούχτελ. Να In... με συγχωρείτε, ο κύριος Πώ για Έχω είμαι. Είμαι. Είμαι. Είμαι. Έχουμε κάνει λοιπόν παλιότερες εκπομπές για την ελληνογερμανική συνέλευση, η ελληνογερμανική συνέλευση ε, ουσιαστικά είναι κομμάτι της ελληνογερμανικής εταιρικής σχέσης η οποία υπογράφηκε μεταξύ Μέρκελ, Άγγελα Μέρκελ και του ΓΑΠ, του Γιώργου Παπανδρέου, του ανθρώπου που οποίος οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και τελικά στην κατοχή την οποία ζούμε σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός ε, πριν ακόμα υπογράψει το μνημόνιο φρόντισε να έχει υπογράψει την ελληνογερμανική εταιρική σχέση μέσω τη οποία. Ε, όπως θα διαπιστώσετε επιχειρείται κατά κάποιο τρόπο η προσάρτηση ε, κομματιών της ελληνικής διοίκησης όπως είναι η Δήμη ή όπως είναι η Υγεία ε, Ανέβηκε σχετικό άρθρο στην Black, στην black List, στη Μαύρη Λίστα για τον κύριο Wolfgang Teller ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Μνημονίου Αναμόρφωσης της Υγείας με βάση το, την, την ελληνογερμανική εταιρική σχέση που υπέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου ε, πριν ακόμα λοιπόν μπούμε στα μνημόνια και επειδή τα μνημόνια είχαν το, άλοθη, το θεσμικό άλωθη, δηλαδή σου λένε ότι ναι μενή η Γερμανία κυριαρχεί στην Ευρώπη, αλλά ουσιαστικά επόπτες έχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την οποία ξέρουμε ότι είναι λένε με γερμανικές και ο τραπεζικός, διεθνής τραπεζικός παράγοντας, ε, η, Ευρωπαϊκή και, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η οποία είναι και αυτή στην Τρόικα μέσω του Eurogroup και το ΔΝΤ. Ε, αυτό προφανώ δημιουργούσε ένα συστημικό άλοθη, α πούμε, γιατί έπρεπε να φτάσει στο σημείο να δεκτεί σε αυτό το οποίο λέει ο Άδωνο Γεωργιάδη και μάλλον έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαστε συνέχεια υπό εποπτεία. Τα μνημόνια είναι κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εκτός από αυτό, ο Πανδρέου πριν υπογράψει το μνημόνιο και οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση την οποία την... έχει βρεθεί σήμερα και την βιώνουμε όλη, αυτή η κατάσταση τη διτότητα τη στόχεια των αστέγων των αυτοκτονιών. Πρόντισε πρώτα απ' όλα να δώσει το άλοφι στην ίδια τη Γερμανία χωρίς καν προσχήματα επιβολής μέσω Ευρωπαϊκής Τερικής Τράπεζας ή Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνει άμεση επιβολή ως κράτος σε εσωτερικά της Ελλάδας. Για κάποιο λόγο, ε, καλά για τον προφανή λόγο δηλαδή, ακόμα και τα αντιμνημονιακά κόμματα βάλουν εναντίον του μνημονίου και καλά κάνουν γιατί έχει οδηγήσει αυτή τη χώρα σε καταστροφή και ουσιαστικά είναι το άλοθη τη επιβολή τη ευρωκρατία των Βρυξελών και τη παγκοσμιοποίηση. Αν θέλετε, στην Ελλάδα, ε, δεν μιλάει κανεί για, για την ελληνογερμανική εταιρική σχέση η οποία δεν κρατάει καν τα προσχήματα, δεν μιλάει καν για υποπτία. Από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κτλ. Αλλά μιλάει για άμεση εποπτεία τη Ελλάδα από το γερμανικό κράτο. Δηλαδή πλέον ξεπερνάει το θεσμικό μανδύα και γίνεται μια μορφή κανονική απεικιοποίηση τη χώρα μα από μια άλλη χώρα ή μάλλον από ένα άλλο κράτο για να είμαστε ακριβεί και μάλιστα τραπεζικό κράτο και μάλιστα ληστερικό κράτο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. <ΣΣΣΣ> Καλησπέρα στου φίλου του κρατήρα Ρέντινγκ, οι λοιπόν, οποίοι μα ακούνε, και θυμίζουμε γιατί έχουμε κάνει σχετικέ εκπομπέ στην Ενπάξει Γερμανικά και πώ αλλιώ θα γινόταν. Ενπάξει Γερμανικά, λεγόμαστε. Έχουμε κάνει σχετικέ εκπομπέ που αφορούν την ελληνογερμανική εταιρική σχέση που υπέγραψε ο Σάλο Τσολάκολου, ο Τζέφρι, ο Γιώργο Παπανορέου, εγκόνη του παππούτου, του ε, με την Άγγελα Μέρκελ και το Λιστερικό γερμανικό κράτο. Ε, μέσω της, ε, ένα τμήμα τη ελληνογερμανική εταιρική σχέση, χώρια το μνημόνιο αναμόρφωση υγεία, το οποίο μπορείτε να μπείτε στην blacklist, στη μαύρη λίστα, σε εκείνη την πλατεία radio και να διαβάσετε για το ρόλο του Wolfgang Τσέλερ στην επιβολή των υγειονομισμών και στην κατάργηση τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Ε, χώρια λοιπόν από το μνημόνιο αυτό ε, υπήρξε και η ελληνογερμανική συνέλευση, ως τμήμα τη ελληνογερμανικής εταιρική σχέσης. Έχουμε κάνει συγκεκριμένε εκπομπές για την ελληνογερμανική συνέλευση και το πως οι δήμαρχοι στη χώρα ένας ένας ως άλλοι δήμαρχοι επικατοχής υπογράφουν αυτό το σύμφωνο το οποίο τους θέτει υπό την εποπτεία του Φούκτελ με πρώτο και αγαπημένο τον κύριο Μπουτάρη. Το κύριο Βουτάρη του οποίου η σύζυγος ε, έχει ιδιαίτερη σχέση με το γερμανικό παράγοντα και την ελληνογερμανική συνέλευση για την ακρίβεια είναι στα γραφεία της ελληνογερμανική συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη. Τόσο στενές σχέσεις λοιπόν η καταρχική βλαχοδήμαρχή μα με το... Με τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Ω άλλοι δήμαρχοι τη οι οποίοι καθάριζαν τι μπότε των Γερμανών και διοργάνωναν ταυτόχρονα και συσήθρια μαζί με τον γερμανικό παράγοντα, ούτω ώστε να εκτονώσουν τη φτώχεια στην Ελλάδα. Μην τυχόν και γίνει κάποια εξέγερση εναντίον των Γερμανών, τα ίδια ακριβώ κάνουν, ντάλε κουάλε, οι σύγχρονοι δήμαρχοι, οι οποίοι υπέγραψαν το ψήφισμα εποπτείας τη χώρα μα από τον κύριο Φούκτελ και το γερμανικό τελικά κράτος το ληστρικό γερμανικό κράτος να το θυμόμαστε Ola, Για να θυμηθούμε λοιπόν λίγο ότι είναι η ελληνογερμανική συνέλευση ε, διαβάζουμε από το ίδιο το site της συνέλευσης ε, www.grd.eu ενώ eu, EU www.grd.eu τελεία EU κάθετος L, διαβάζουμε λοιπόν τι λένε εκείνοι ότι είναι η ελληνογερμανική συνέλευση. Η ελληνογερμανική συνέλευση λένε είναι μια ευρεία πρωτοβουλία για τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών περιφερειών, δήμων και πολιτών. Κύριο στόχος είναι η εμβάθυνση των ε, υπάρχουσων επαφών και η δημιουργία νέων έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τη διαδικασία της συνεργασίας και της ανταλλαγή. Εμπειριών. Βάση της γερμανικής συνέλευσης είναι η συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ και τον πρώην πρωθυπουργών Γιώργιο Παπανδρέου στις 5 Μαρτίου του 2010. Ε, σκοπός αυτής της συμφωνίας είναι η μόνιμη ιδετικοποίηση της διμερούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Ο κοινοβουλευτικό Υπουργό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο Χάνς Ιωακίν Φούχτελ, διορίστηκε από την Καγκελάριο το 2013 και πάλι σαν απεσταλμένος τη ελληνογερμανική συνέλευση. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων, των περιφερειών και των πολιτών, η οργάνωση, το κτίσιμο και ανάπτυξη ειδικών πρακτικών ή μεταφορά γνώσεων και άμεση ανταλλαγή τουρισμού ή αποβλήτων. Ε, για παραγωγή ενέργειας και αυτό κρατήστε το ή την υποδομή, θέματος υγεία πολλά πρέπει να κρατήσετε μάλλον διοικητικού εξυγχρονισμού εδώ το συνήθι ή τον πολιτισμό και την πρακτική ανταλλαγή νέων ε, παντού βοηθά αν οι πολίτε, τα ιδρύματα, οι εταιρείε και οι πολιτικοί συνεργαστούν να προσδιορίσουν να προσδιοριστούν οι τομεί του κοινού ενδιαφέροντο και την ανάπτυξη των κοινών σχεδίων. Ο κατάλογο των θεμάτων είναι πολύ μεγάλο. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται από τη βούληση του γερμανικού και ελληνικού τοπικού επίπεδου και συμβάλλει να χρησιμοποιηθεί όλο το δίκτυο επιχειρήσει και κοινωνία των πολιτών. Τα έλεγε ο ΓΑΠ για την κοινωνία των πολιτών. Ε, η όλη εμπειρία, η γνώση και η καινοτομία η επίλυση στα προβλήματα βρίσκουν έναν εντελώ νέο τρόπο στι συνεργασίε. Bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht. Johnny, ich träume so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags um halb vier. Oh, Johnny. Oh, Johnny. <Σις> <Σις> <Σις> <Σις> Αυτό είναι το κείμενο, λοιπόν, το διαβάζουμε στην αρχική σελίδα τη συνογερμανικής συνέλευσης την οποία, όπω είπαμε, μπορείτε να το βρείτε στο www.grd.eu ε, πολύ αθώο κείμενο, ε, αρκεί να το δει κανεί. Πρόταση, πρόταση Και να... εκεί καταλαβαίνω ότι πάει να αναθώ Η λήξη κοινωνία των πολιτών ε, ε, Γι' αυτό είπαμε σε παρανήθεια Τα έλεγε ο γάφτ, τέλειγη ο γάφτ, τέλειγη ο σώρος Έχουν πει πολλοί άνθρωποι της παγκοσμιοποίηση, Οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν από το μοντέλο Με πειραματόζω Στην εποχή μας, πρώτο και καλύτερο Φιονάζονται τη χώρα μας <Συσκολίηση> Τώρα για τα υπόλοιπα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές για την Ελληνογερμανική Συνέλευση Όπως καταλάβατε είναι ένα σύμφωνο το οποίο ισχύει από το 2013 όπου ήρθε ο Φούκταλ στην Ελλάδα Αλλά οι του μπήκαν με την Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση το 2010 και το ε, είπαμε για τις business τις οποίες βλέπουν οι Γερμανοί πως μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα όπως αφορά την business του τουρισμού, την business της ενέργειας, την business των αποκλήτων Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι ένα κράτος το οποίο εξαρτάται ενεργειακά από την Ρωσία και δεν μπορεί να είναι ένα κράτος το οποίο θα επιβάλλει, θα έχει δικό του ισοτικό χώρο ω μια νέα μεγάλη δύναμη στον κόσμο όταν εξαρτάται από μια άλλη μεγάλη δύναμη ενεργειακά Είτε αυτή λέγεται η Ρωσία Είτε αυτή λέγεται ΗΠΑ. οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικές Για αυτόν τον λόγο η Γερμανία χρειάζεται Για να γίνει μεγάλο κράτος Μάλλον μεγάλος δυνάστες στην Ευρώπη Την ενεργειακή αυτονομία Και τα σκουπίδια στη χώρα μας ή ο ήλιος της χώρας μας Είναι ένας τρόπος η Γερμανία Να αποκτήσει ηλιο της χωρας μας ειναι ενα τροπο η γερμανια να αποκτησει την ενεργειακη αυτονομια της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 Ποιο εμεί ανακατεύουμε και ψάχνουμε τα χαρτιά μα, ακούτε εσεί τα γνωστά θαρκούρ τη Πάρξη Γερμάνικα τη Μάνουιν ε... Λοιπόν, συνεχίζουμε για την ελληνογερμανική συνέλευση και προχωρήσουμε στο lasted... μήπω ελληνογερμανική συνέλευση κατά κάποιο τρόπο, μήπω φούκτελ είχαν κατά κάποιο τρόπο, μήπω μνημόνιο είχαν κατά κάποιο τρόπο και οι Ανατολογερμανοί και του επευλήθηκε από του δυτικού Γερμανού και τη CIA. Οι man... ιδρυτικά μέλη αυτής της καταπληκτικής ελληνογερμανικής συνέλευσης ε, η ελληνογερμανική λοιπόν επιτροπή δημάρχων ε, έχει ιδρυτικά μέλη τον κύριο ωραία ονόματα, Benedict ε, Bisbing δήμαρχο της πόλης Λάου τον κύριο Χέλμουντ Ρίγκερ περιφερειάρχη της περιφέρειας Καλά, αυτή η περιφέρεια δεν λέγεται. Ε, τον κύριο Χέρμπερτ Κρούγκερ, δήμαρχο του Νεκάρτεν Λίνγκεν, τάβο τα γερμανικά που κάναμε. Ε, ο κύριο Ράινερ Χέλλερ, δήμαρχο τη πόλη Ντέτμουλτ. Ο κύριο Γιάννη Μπουτάρη, αλίμονο, δήμαρχο τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, ε, αντιπεριφερειάρχης ε, Κεντρική Μακεδονία και για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκη ο κύριος Λάζαρος Μαλούτας, δήμαρχος Κοζάνης και ο κύριος Νικόλος Βαφιάδης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίου. <Τοποίηση> και ενώ μνημόνια υπογράφουν ένα ένα οι με αρχή εμά και τους υπόλοιπους του υπόλοιπου λαού του Ιώτη, οι θέλουν να συνεχίσουν να παραμένουν στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο διευθυντήριο δηλαδή. Ενώ ένα ένα οι αυτοί υπογράφουν και όσοι δεν υπογράφουν μνημόνια ασκούνται πάνω τους μνημονιακές πολιτικές δηλαδή πολιτικές απογραφικοποίησεων και πολιτικές λιτότητες ενώ λοιπόν και άλλοι λαοί όπως και εμείς έχουνε μνημόνιο όπως είναι η Πορτογάλι ή η η ε, ή σε άλλους λαούς επιβάλλονται κατά κάποιο τρόπο μνημόνια χωρίς να τα λένε μνημόνια όπω είναι οι την τιμή και τη χαρά να Είμαστε υπό άμεση γερμανική εποπτεία μέσω τη ενογερμανική εταιρική σχέση, τη ενογερμανική συνέλευση. Την έχουμε μόνο εμεί. Μόνο το ελληνικό κράτο έχει την τιμή αυτή. Ανάμεσα σε όλα, σε όλα τα άλλα κράτη τη Ευρώπη και ακόμα και τα μνημονιακά κράτη, να είναι υπό την άμεση εποπτεία όχι τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή του ΔΝΤ, αλλά κατευθείαν τη Γερμανία. Αυτό δεν θα σα πω εγώ πράξη γερμάνικα, ο οποίο ίσω από τον τίτλο τη εκπομπή φαίνεται ότι έχω έναν έντονο αντιγερμανισμό. Και όταν λέω αντιγερμανισμό, εννοώ έναν έντονο αντιναζισμό, ε, και όχι εναντίον του γερμανικού λαού, ο οποίο, όπω θα καταλάβετε σήμερα, υπέφερε από τα ίδια πράγματα, τα οποία υποφέρουμε εμεί, ιδιαίτερα στην Ανατολική, ε, Ανατολική Γερμανία, πριν από εμά, ε, από έναν έντονο ε, αντιναζισμό, αντιευροκρατισμό τον οποίο πάσχει η εκπομπή γερμανικά. Δεν το λέει όμω η εκπομπή Pax το λέει ο ίδιο ο Hans-Joachim ο ίδιο Γερμανού Gaule, ο οποίο επιβλήθηκε στη χώρα μα, sprach <Κι> man Peter: Ich hab dich betrogen, sagte er: wenn dich nur freut, nie ist ein Gewitter aufgezogen, er war zärtlich jederzeit. Μόνο εμεί λοιπόν στην Κομωτίνη ε, βρέθηκε ο Γερμανός Υφυπουργός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη Χάνς Γιωακίν Φούκτελ όπου συζήτησε θέματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της Ελλάδας και της Γερμανίας με συμπράξει και ανταλλαγή τεχνογνωσίας Ενώ το τεχνογνωσία είναι γερμανική έτσι δεν υπάρχει, δεν θα δώσουν οι τεχνογνωσία τεχνογνωσίες σε ερωτήματα αναφορικά με τι σοβαρέ συνέπειε τη οικονομική κρίση στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στου πολίτε, ο κύριο Φούκτελ ανέφερε. Η κατάσταση που μα ανησυχεί όλους επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη να δράσουμε, βεβαιώνει το πλαίσιο που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε εδώ, βεβαιώνει και το πλαίσιο ε, ναι, που θέλουμε να εφαρμόσουμε εδώ, γιατί όπου έχουμε πετύχει συνεργασίε σε επίπεδο αυτο, τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε δει να μπαίνουν τα θεμέλια για μια προοπτική ανάπτυξης Σκεφτείτε, λέει ο Φούκτελ Άλλα κράτη όπως την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία Που είναι μνημονιακές χώρες Αλλά εδώ έχουμε επιπρόσθετα αυτό το πλαίσιο συνεργασίας Των δυνατοτήτων που δημιουργούνται στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης Και εκτιμώ πως αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα Με το να εκμεταλλευτεί και να πορευτεί με προοπτικές ανάπτυξη. Outside the barracks, by the, corner the I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. το που κάνει στα φτιά μου το η κονσόλα του πλατεία να κάνει μόνο στα μου και να κάνει και στα που ε, συνεχίζουμε Τι, <τύπο>, <Τι> είπε ο κύριος <Τι> Φούκτελ Στην Κομωτινή ε, Με αυτό το πλαίσιο Έχουμε δημιουργήσει ε, Κάτι εντελώ καινούργιο στην Ευρώπη ε, Γιατί μέχρι τώρα Σχέσεις της τοπική αυτοδιοίκησης Μεταξύ δήμων και περιφερειών Με την Ευρώπη Περιορίζονται στο να έρχονται μόνο Στο, να, στο ότι ερχόταν μόνο Ένα νομοθετικό πλαίσιο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών Και κανονισμών από την Ευρώπη Και κάποια χρήματα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπε ο κύριο Φουκτελ και τι σας διάβασα. Ε, να το παναλάβω ε, ε, Έχουμε δημιουργήσει κάτι εντελώ καινούριο στην Ευρώπη γιατί μέχρι τώρα σχέσεις τη τοπική μεταξύ δήμων και περιφερειών με την Ευρώπη περιοριζόταν στο ότι ερχόταν μόνο ένα νομοθετικό πλαίσιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και κανονισμών από την Ευρώπη και έρεαν κάποια χρήματα. Περιοριζόταν λοιπόν η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωση με την τοπική αυτοδιοίκηση σε κάποια νομοθετικά πλαίσια, τα οποία έπρεπε, ε, αν θέλαν να είναι ευρωπαϊκές ευρωπαϊκέ χώρε, υγιεί χώρε του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, να τι εφαρμόσουν τα υπόλοιπα ελληνικά κράτη και η Ελλάδα μεταξύ αυτών. Όχι, ο κύριος Φούχτελ λέει ότι αυτό άλλαξε Πλέον δεν, δεν αναρκούν δραμοστικά πλαίσια Χρειάζεται μια πιο άμεση σχέση εποπτείας Αυτό λέει ξεκάθαρο ο κύριος Φούχτελ Σ' αυτό που μόλις διαβάσαμε It's you, you. τον I... εμείς μάλλον είμαστε το Archipig, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεχίζουμε. Διαβάζω τα λόγια του, συγενεί και διαβάζω τα λόγια του. Κανεί δεν έδινε φωνή και βήμα σε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να αντιλήσουμε προτάσει και ιδέε από την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να εντρυφήσουμε στην καθημερινότητα τη τοπική αυτοδιοίκηση, όπω δείχνει και το παράδειγμα τη διαχείριση των απορμάτων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Εμεί χρειαστήκαμε 40 χρόνια για να αποκτήσουμε αυτή την εμπειρία με τα απορρίμματα και αυτή την τεχνογνωσία μέσω της συνεργασίας μεταφέρεται εδώ για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη και για να προχωρήσουν τα προγράμματα πιο γρήγορα Όπως ακριβώς δηλαδή αυτό λέει ο κ. Φούχτελ, γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών η μπίζνα των σκουπιδιών η μπίζνα των εργολάβων Οι Γερμανοί λέει αργήσαν να καταλάβουν ε, αυτό το τέλειο σύστημα των μεγάλων εργολάβων ε, πως να το εφαρμόσουν στη χώρα τους ε, ενώ εδώ μετά από 40 χρόνια εμπειρία τη Γερμανίας μπορεί η ίδια να το εφαρμόσει πολύ εύκολα στην Ελλάδα Και αυτό που είπε ο the γερμανός the υφυπουργός the και γκάου στη the χώρα the μας be. ο κύριος Φούκτελ για το πλάνο της business των κουπιδιών το οποίο κάνα 4 χρόνια το καταλάβουν 40 χρόνια να το καταλάβουν στη Γερμανία ενώ τώρα μπορούμε να το αφαρμόσουμε επειδή θα τα τελάβει άμεσα στην Ελλάδα Μα δίνει την μπάσα, να βούμε στο θέμα ε, στο οποίο στιγμή έχουμε μπει ήδη την αρχή και απλά δεν έχουμε πει στοιχεία ε, για την Ανατολική Γερμανία ξεκινήσαμε με στοιχεία που ζούμε εμεί εδώ στη χώρα μα. Ε, για να πάμε πίσω στο χρόνο και να βούμε Συνέβαιναν τα ίδια ακριβώ και στην Ανατολική Γερμανία κατά την προσάρτησή της στην Δυτική Γερμανία, στην Γερμανία που όπως είπαμε, ε, δεν ενώθηκε με τη Δυτική πραγματικότητα, αλλά προσαρτήθηκε στη Δυτική, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου ε, με ποιο τρόπο ε, είναι προφανές ότι δεν ενώθηκε αλλά προσαρτήθηκε μόνο και μόνο από το, το σύστημα το οποίο λειτουργούσε στην Δυτική Γερμανία επιβλήθηκε στην Ανατολική θέλω να πω, δεν επιβλήθηκε ας πούμε ε, το Σοβιετικό σύστημα, ή αν θέλετε ακόμα και ελληνικό σύστημα Τη Ανατολική Γερμανία και τη Στάζη, επιβλήθηκε το δυτικό μοντέλο, το καπιταλιστικό μοντέλο, επιβλήθηκε και στην Ανατολική Γερμανία. Μπαράνε και τα τηλέφωνα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Ε, λοιπόν, ε, ε, σε προηγούμενε κομπήσεις που είχαμε κάνει, που αφορούσε για τις παρακολουθήσει οι οποίες γίνονται έτσι και στην Ευρώπη και στον κόσμο και στην Ελλάδα στις οποίες, ε, στις οποίες κάνει η BND, οι οποίες συνεργάζονται με τη CIA κάναμε λόγο στο ότι ουσιαστικά η BND, οι υπηρεσίες, οι μυστικές υπηρεσίες της Δυτικής Γερμανίας ιδρύθηκαν από τη CIA, όπως και η αλήθεια είναι η στάση της Ανατολικής Γερμανίας ιδρύθηκε από τη ΚΑΚΒ μετά την Ένωση των δύο γερμανιών. Ποια ήταν η κυρίαρχη, ποια ήταν η μυστική υπηρεσία η οποία προσαρτήθηκε στην άλλη η στάζη, προσαρτήθηκε στην BND. Όποια στελέχη τη στάζη δεν το δέχθηκαν καν αυτό, κυνηγήθηκαν και εξορίστηκαν και έφυγαν εκτός Γερμανίας, τις ενοποιημένες πλέον Γερμανίας. Ενώ άλλα στελέχη τη στάζη, έχουμε και Έλληνες φίλου στελέχη τη στάζη, το οποίο το έκαναν αυτό, εξαγοράστηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανία. Γερμανίας ναι, υπάρχουν και Έλληνες επιχειρηματίε οι οποίοι ήταν άνθρωποι τη και πήγανε στην BND οι οποίοι πλέον μετά τη διάλυση της τάζη ήταν η μυστική υπηρεσία όχι πλέον μόνο της δυτική Γερμανίας αλλά της ενοποιημένης ομοσπονδιακής δημοκρατίας Γερμανίας τις οποίε το σύστημα αυτό το σύστημα των ομόσπονδων κρατηδίων είναι το σύστημα πάνω στο οποίο χαράχτηκε η γραμμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η γραμμή των ομόσπονδων κρατηδίων, το οποίο όμω πρέπει να έχουν ένα κέντρο και το οποίο πλέον πρέπει, όπω λένε και η κυρία Μέρκελ και το ΔΝΤ και οι Αμερικάνοι, πρέπει να υπάρξουν πλέον οι Ηνωμένε Πολιτείε Ευρώπη, έτσι το λένε οι Αμερικάνοι, ή η Ομοσπονδιακή Ευρώπη, όπω λένε οι Γερμανοί. Στην πραγματικότητα. Είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως έτσι επιβλήθηκε λοιπόν το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μοντέλο της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πώς έγινε όμως αυτή η προσάρτηση της Ανατολικής Γερμανίας στην Δυτική. Ε, τότε νόμιζαν οι η ότι με την πτώση του Ουστοδρολίνου υπάρχει μια ελεύθερη Γερμανία Η Ανατολική Γερμανία φεύγει, λέγανε, από την Σοβιτική κατοχή ναι, και μπαίνει όλη η Γερμανία στη κατοχή της CIA η οποία πλέον θα ελέγχει και την Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία ε, Το σχέδιο αυτό το οποίο εκπονήθηκε για το πως θα γίνει αυτή η προσάρτηση ώστε να ευνοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα, όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν τις τράπεζες της Δυτικής Γερμανίας γιατί η Αντορική Γερμανία λόγω σοβιετικού μοντέλου είχε κρατικές τράπεζες ε, να ευνοηθούν λοιπόν οι τράπεζες της Δυτικής Γερμανίας τι οποίες προφανώς είχαν κεφάλαια οι μεγάλοι θέματος ιστοτικοί οίκοι της παγκοσμιοποίησης έπρεπε να ευνοηθούν έπρεπε λοιπόν η προσάρτηση αυτή να γίνει με τον περισσότερο κατά το δυνατότερο ε, κερδοφόρο τρόπο για την γερμανική δυτικογερμανική για την ακρίβεια μεγάλη αστική τάξη και τις τράπεζές και εδώ ερχόμαστε λοιπόν στο σχέδιο κόμπρα τι ήταν, λοιπόν, το σχέδιο Κούμπραντ. Ε, το εκπώνησε μια εσωτερική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών με εντολή του καγκελαρίου της Γερμανίας του, Κόλ, του Χέλμουτ Κόλ. Ε, Επικεφαλής ήταν δύο διευθυντές του Υπουργείου. Ο Κέσλερ, ε, ο οποίος έγινε στη συνέχεια γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και ο Σαροζίν. Ο Κέσλερ μετά την υλοποίηση του σχεδίου Κόμπρα, έγινε πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού ΤΑΜΙΚΟΥ. Αυτός λοιπόν ο κύριο Κέσλερ ε, ο οποίο έγινε γενικο, ε, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και στη συνέχεια ε, Πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ο οποίο τοποθετήθηκε από τον καγκελάριο Χέλημου ε, Τουκόλ στο ρόλο εκπόνησης του σχεδίου Κόμπρα ε, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μεταφέρθηκε στο Δέλτα Νιτάφ ήταν αυτός επί της προεδρείας του οποίου ε, το Δέλτα Νιτάφ διέλυσε την Αργεντίνη Αφού ο κύριος Kessler ε, διέλυσε την Αργεντινή και αφού έφυγε από το πόστο του προέδρου του Διεθνικού Δανεσματικού Ταμείου γύρισε στη Γερμανία που, έτσι ώστε να γίνει Πρόεδρος της χώρας. Give me the man who Thing my γιατί το σχέδιο κόμπρα ονομάστηκε σχέδιο κόμπρα ε, Το σχέδιο ονομάστηκε έτσι Συνθεματικά Γιατί όπως η κόμπρα ζαλίζει τα θύματα Πριν τα καταπιεί Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε Και το σχέδιο αυτό του κυρίου Κέσλερ Και του καγκελάριου Κόλ ε, Όπως η κόμπρα η οποία υπνοτίζει τα θύματα τη Πριν τα καταπιεί Για ποιο λόγο θα ακούσετε στη συνέχεια sing to me I've been in love before it's true δεν λένε λένε λοιπόν σήμερα στου ελληνικού δήμου ότι θα του δώσουν τεχνογνωσία, ότι οι γερμανικέ εταιρείε θα του βοηθήσουν με το ζημίο εδώ φυσικά. Και τα γερμανικά κέντρα θα του βοηθήσουν με το ζημίο εδώ φυσικά. Να φτιάξουμε την κατάσταση των Δήμων στην Ελλάδα. Ε, το ίδιο ακριβώ είπαν τότε στου πρώην Δήμου τη Γερμανία. Ότι τώρα που οι δύο Γερμανίε ενωπήθηκαν, εμεί θα σα βοηθήσουμε να φτιάξετε το κράτο σα. Αυτό ήταν το T.R.E. Υπήρχε και η FACT. Ε, έτσι μεταφράζεται και το σχέδιο κόμπρα περί υπνοτισμού του θύματο, πριν η κόμπρα το καταπιέζει. Έπρεπε να υπνοτήσουν το θύμα, να το πείσουν ότι θα έρθουν να του φέρουν την ανάπτυξη, να το πείσουν ότι θα το βοηθήσουν να αναδιαρθρώσει, οι λέξει είναι οι ίδιες να αναδιαρθρώσει του Δήμου του ούτως ώστε να διαλύσουν τους δήμους της Ανατολικής Γερμανίας και να τους κάνουν να είναι ακόμα και σήμερα οι πιο φτωχοί δήμοι στη γερμανική επικράτεια. Να τους ξεζουμίσουν κανονικά οι εταιρίες της Δυτικής Γερμανίας και το μεγάλο κεφάλαιο. Ο κύριος Κέσλερ, λοιπόν, τον οποίο, όπως είπαμε, έβαλε στο πόστο της, του σχεδιασμού του σχεδίου κόμπρα ο ίδιος ο Καγκελάριο Κολ, ο οποίος έγινε στην πορεία πρόεδρος του Βέντα mm -hmm. ο άνθρωπος ο οποίος κατέστρεψε την Αργεντινή και γύρισε μετά για να γίνει πρόεδρος της Γερμανίας, της Μοσπονδιακής Γερμανίας, mm -hmm. ε, πέταξε το τυρί, υπνότησε σαν κόμπρα, λοιπόν, ...τα θύματα του στην Ανατολική Γερμανία, με ποιο τρόπο. Ε... Στην αρχή, too... το δίλημα το οποίο... ...επευλήθηκε στην Ανατολική Γερμανία, mm. ήτανε... Mm. ...Μάρκο mm. ή Χρεοκοπία. Σας θυμίζει κάτι το σύνθημα Μάρκο ή Χρεοκοπία. Ή αν στη θέση του Μάρκο βάλουμε το ευρώ ή Χρεοκοπία και τον εκβιασμό τον οποίο δέχτηκε ο ελληνικό λαό έτσι ώστε να του επιβληθούν τα μνημόνια. Μήπω το ίδιο ακριβώ πράγμα συνέβη και στην Ανατολική Γερμανία. Όπω εμά λοιπόν τα γενίτσαροι των μεγάλων μέσων μαζική ενημέρωση, οι οποίοι πολλού από αυτού κάνουν και μαθήματα πλέον στο ίδρυμα Αντενάουαρ, διδάσκουν, ήταν στη νέα γενιά δημοσιογραφία, ώστε να γλύφει τον γερμανό κατακτητή. Όπω λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και οι πολιτικοί μα μα λέγανε Επίτως ώστε να μας επιβάλλουν τα μνημόνια Δεν μοιάζει πολύ με το δίλημα Μάρκο ή χρεοκοπία Το οποίο επέβαλε ο κύριος Κέσλερ Κύριος και αυτό ο θεός να τον κάνει Ο Κέσλερ Στην Ανατολική Γερμανία Μάρκο ή λοιπόν Έλεγε ο Κέσλερ και η τρώει κάτου Στην Ανατολική Γερμανία το σχέδιο Cobra συνδυόταν κυρίως Με ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων Που αναγκαστικά ε, Έπρεπε να ακολουθήσει Η Ανατολική Γερμανία ε, Ενώ πεζόταν Στο έδαφος στο παιχνίδι Του δόγματος, του Σοκ ενώ λοιπόν έπαιζε το δόγμα του σοκ και τρομοκρατούσαν τον λαό της Ανατολική Γερμανίας πως αν δεν δεκτεί το μνημόνιο της Δυτικής Γερμανίας και του κύριου Κέσλερ θα χρεοκοπήσει ε, ενώ λοιπόν έπαιζε αυτή η τρομοκρατία του λαού της Ανατολική Γερμανίας αυτό το δόγμα του σοκ, το σχέδιο κόμπρα προχωρούσε τις μεταρρυθμίσεις και τι εννοούν ως μεταρρυθμίσεις όλοι οι από, από αυτούς οι οποίοι εφαρμόσαν το σχέδιο Κόμπρα μέχρι την Τρόικα τη δικιά μας σήμερα μέχρι τον Άδωνη Γεωργιάδη μέχρι τη σημερινή μας κυβέρνηση τι εννοούν μεταρρυθμίσεις εννοούν τις αποκρατικοποίησει και τις απολύσεις στους Δήμους Η λοιπόν του σχεδίου κόμπρα ήταν οι αποκρατικοποίησει. Οι μεταρρυθμιστές, του οποίους γνωρίσαμε εδώ στην Ελλάδα πολύ καλά και την εποχή του Σιμίτη Αλλά και την εποχή της, τη της μεταρρύθμισης του κράτου Και τώρα την εποχή που επανέρχεται η έννοια των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση ε, Οι μεταρρυθμιστές μάλλον πάντα είχαν στο μυαλό του απολύσεις του κόσμου και ξεπούλημα της περιουσίας της δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες έτσι έχουν συνδυάσει τη μεταρρύθμιση στο μοντέλο στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο στο μονεταριστικό μοντέλο ναζιμοναταριστικό το οποίο εφαρμόζουν Πυρήνα λοιπόν όπως είπαμε του σχεδίου Κόμπρα ήταν οι αποκρατικοποίησεις. Είχε υπολογιστεί ότι οι προς αξίες θα ανέρχονταν σε 600 δισεκατομμύρια. Εισπράχτηκαν κάτι περισσότερο από 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Επευλήθηκε το σύνθημα Μάρκο ή Χρεοκοπία επιβλήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις όπου η Ανατολική Γερμανία και η Δήμη της αναγκαστικά χωρίς να τους ρωτήσει κανείς έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτή την προσάρτηση σε αυτή την εποπτεία σε αυτό το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας Μουσική Πέρα λοιπόν από τις απολύσεις ε, των υπαλλήλων που το κακό μοντέλο είχε διορίσει ε, και αυτό είναι στοιχείο του δόγματο του ΣΟΚ και στοιχείο που ζούμε στην Ελλάδα σήμερα, γιατί μα είπαν, ξέρετε, ότι η Ελλάδα λειτουργούσε σοβιετικά. Βγήκαν τα ακροδεξιά φερέφωνα τη κυβέρνηση, Άδωνη Γεωργιάδη, Βορύδη, ακόμα και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό Σαμαρά, να μα πει το τρελό ότι η Ελλάδα λειτουργούσε με ένα μοντέλο σοβιετικό, μάλλον τον κρατικό καπιταλισμό, αφήν τον νοούν κάπω έτσι. Ε, το ίδιο, ίδιο ακριβώ είπαν και στον Ισημερινό. Μη σα καρδιάζει, τα ίδια του είπανε, είπαν, ή τα ίδια ακριβώ είπανε και στη Χιλή, τα ίδια από Πινοσέτ, η κούντα του Πινοσέτ, ότι για όλα αυτά είναι το σοβιετικό μοντέλο, το σοσιαλιστικό μοντέλο και πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσει. Ε, και ενώ λοιπόν η συναντορική Γερμανία, το κακό σοβιετικό μοντέλο, είχε διορίσει του ανθρώπου στου Δήμου, ήρθε το καλό καπιταλιστικό μοντέλο τη Δυτική Γερμανία και τη CIA, η οποία βρισκόταν από πίσω τη, να του πει ότι αυτό δεν είναι υγιέ για την οικονομία, δημιουργεί στρεβλώσει, πράγματα τα οποία μα λένε και σήμερα. Και πρέπει να υπάρξουν απολύσεις και αποκρατικοποιήσεις. Πέρα όμως από τις απολύσεις και τις αποκρατικοποιήσεις, ε, προτάξανε και κάτι άλλο. Προτάξανε το να αποτραπεί η πώληση των επιχειρήσεων σε δεύτερες χώρες. Δηλαδή, τα φιλέτα της Ανατολικής Γερμανίας να πωληθούν αποκλειστικά και μόνο σε εταιρείε της Δυτικής Γερμανίας. Cast σπέλ, spell over me. Still I say to myself, Get a hold of ήταν τρεις, ε, Αποκρατικοποίησει, απολύσει, ε, και το δόγμα του σοκ, το, η κατατρομοκράτηση του πληθυσμού της Ανατολικής Γερμανίας. Αφού λοιπόν τρομάξαμε τον πληθυσμό της Ανατολικής Γερμανίας ότι αν δεν δεκτεί το πακέτο του σχεδίου COBRA, θα, ε, το μνημόνιο του σχεδίου COBRA, θα, γυρίσει, θα χρεοκοπήσει, αφού τον εκδιάσανε με το δίλημα Μάρκου η χρεοκοπία, και το δικό μας ευρώ η χρεοκοπία ε, του επιβάλλανε από των φιλέτων του των κερδοφόρων φιλέτων του ε, αποκλειστικά και μόνο σε γερμανικές εταιρείες προσπαθώς να αποτρέψουν την αθμοκρατικοποίηση σε εταιρείε σε τρίτων τρί χωρών ούτως ώστε να μπορούν οι γερμανικές εταιρείες να τα εξαγοράσουν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος που θα μπορούσαν να εξαγοράσουν τα φιλέτα σας θυμίζει κάτι αυτό και με απολύσεις των ανατολικών γερμανών Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance? You go. Sneak around the corner. Look. Market. Peek around the corner. Come. I'll show you things you cannot get elsewhere. Come. Make with the office and you'll get your share. Look. Market. Leases for the missus. Chewing gum for Kisses. <Σιναι> αυτό είναι το σχέδιο κόμπρα Αυτό ήταν το σχέδιο κόμπρα όπως εφαρμόστηκε στην Ανατολική Γερμανία ε... <tweet your thing> Από την άλλη Αυτό είναι το μνημόνιο Και η ελληνογερμανική εταιρική σχέση Η οποία επιβάλλεται στην Ελλάδα σήμερα <tweet> Δεν ξέρω αν εσάς Σας φάνηκαν ιστορικές συνθήκες Ή αν σας φάνηκαν ε, κοινά Αν σας φάνηκε το σχέδιο Πάνω ε, μοιότυπο ε, το σχέδιο είναι πανωμιότυπο ε, Με τον ίδιο τρόπο το, Τον οποίο εμά σήμερα Μας επιβάλλουν τη λιτότητα τη απολύσεις και τις αποκρατικοποιήσεις Με το δυναστικό δίλημα Του δόγματος του σοκ ε, Ευρώ ή χρεοκοπία Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επιβάλλανε στην Ανατολική Γερμανία Τα ίδια ακριβώς, το ίδιο ακριβώς μοντέλο Μεταρρυθμίσεων, δηλαδή αποκρατικοποιήσεων και απολύσεων στο δημόσιο τομέα και στους δήμους με το εκβιαστικό δίλημα Μάρκο ή Χρεοκοπία Βερώντας το δικαίωμα στο λαό της Ανατολικής Γερμανίας και στους δήμους του καθώς αναγκαστικά θα περ, πε, πέρασε από το Σοβιετικό μοντέλο στο καπιταλιστικό να μην κάνει καν από μόνος του ο λαός διαχείριση Τη μετάβασης αυτή η η του να μην επιλέξουνε οι ίδιοι σε που θα ιδιδικοποιήσουν τα φιλέτα τους αλλά τα φιλέτα έπρεπε και καλά να πάνε σε γερμανικές εταιρίες στις εταιρείες της Γερμανίας, της Δυτικής Γερμανίας όσο όσο My passion. And an Και εδώ σου ο Γερμανός Επόπτης Ο Γκάου Λάιτερ Ο Χάνς Γιωακίμ Πουκτέν, Λέγοντας τα ίδια ακριβώς πράγματα Ήρθαμε σαν φίλοι. Ε, ήρθαμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε μεταρρυθμίσεις στους δίμους σας ε, Εμείς οι γερμανικές εταιρείε θα φτιάξουμε στους δίμους σας Αυτό είναι το ζάλισμα της κόμπρας πριν καταπιεί το θύμα του, εμείς θα σας βοηθήσουμε. Ε, δεν ξέρω, εσείς εμπιστεύεστε τις γερμανικές εταιρείες, εμπιστεύεστε τη Siemens, εμπιστεύεστε τη HOCKTIV εμπιστεύεστε τη Deutsche Bank να μεταρρυθμίσει τους δήμους μας και γενικά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μας. To buy some Είμαι εγώ εδώ στην Παξ Γερμάνικα Στο νικρόπονο του Φλατεία Ρέντιο Κακός και, αντιγερμα... και Αντιγερμανός Ο οποίος πιστεύω Ότι οι εταιρείες, οι εταιρείες αυτές Οι οποίες καταλήσεψαν τη χώρα Οι οποίες είχαν χρηματοδοτήσει την άνοχο του Χίτλερ Οι οποίες τώρα χρηματοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν θα προσφέρουν τίποτα καλό Και τίποτα ε, προ όφελο του λαού ε, Στη κατηδιάρκεια των μεταρρυθμίσεων. Ε, είμαστε εμεί περίεργοι δηλαδή που πιστεύουμε ότι τα φιλιάτε στην Ελλάδα ε, θα αποκρατικοποιηθούν όπω και αποκρατικοποιούνται όσο όσο. Και για το λόγο αυτό, ήρθε ο κύριο Φούκτελ στην Ελλάδα, ούτω ώστε τα φιλιάτε τα οποία ενδιαφέρουν του Γερμανού στι γερμανικέ εταιρείε, όπω είναι τα σκουπίδια ή όπω είναι η ενέργεια. Να γίνει έτσι η μπίζνα ούτω ώστε να μην έρθει κανείς άλλος και να τα πάρουν ειδικά εκείνη. Και θα πείτε ρε παιδέ μου μας μας να είναι δημόσια Τι μας νοιάζε εμάς αν θα τα πάρει Σαουδάραβας, αν θα τα πάρει Γερμανός, αν θα τα πάρει Άγγλος Μας μας να είναι δημόσια και θα συμφωνήσω. σ' αυτό Το θέμα είναι κατά πόσο θα ανεχθούμε τη γερμανική μπότα τόσα χρόνια μετά την αζιστική κατοχή ε, Χθες γιορτάζαμε το όχι τόσα χρόνια μετά τη γερμανική κατοχή, κατά πόσο θα δεχτούμε τη γερμανική μπότα στου δήμους μα. Δεν έχει σημασία όντω αν τα φιλέτα μα θα τα πάρουν Άγγλοι, αν θα τα πάρουν Γερμανοί, αν θα τα πάρουν ε, Σαουδάραβε. Σημασία έχει να μείνουν δημόσια. Θα ανεχτεί όμω ο ελληνικό λαό την μπότα του κυρίου Φούκτελ να πηγαίνει ω υπερδήμαρχος, ω υπερπεριφερειάρχη σε όλου του δήμους της χώρα και να επιβάλλει το μοντέλο του. The spell η κυρία Δούρου η οποία σωστά είπε μπορεί να την πέσαν τα μέσα ενημέρωση. και εγώ κατάλαβα ότι ήθελα να πει πολύ καλά ότι αλλιώς μαζεύει τα σκουπίδια ένα μνημονιακός και αλλιώς ένα αγμνημονιακός η κυρία Δούρου θα κάνει κάτι εναντίον του κυρού Φούκτελ θα προστατεύσει oh, τους δήμους από τη ληστρική μανία του ληστρικού γερμανικού ομόσπον like κρατηδίου. Ένα καλό δείγμα γραφής το οποίο έδωσε ήταν αυτό με την ερωτηματολόγια του Φούκτελ όπου κατά κάποιο τρόπο έδωσε πολιτική κάλυψη στους δήμους οι οποίοι αρνήθηκαν να παραδώσουν τα ερωτηματολόγια στο γερμανό γκάου Ήταν το ελάχιστο φυσικά που μπορούσε να κάνει. Εμεί περιμένουμε να δούμε αν όντως... γιατί η θέση της κυρίας Βούρου, τοπική εντοπική επιδίκηση στην περιφέρεια Αττικής, είναι δείγμα του προγράμματος που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν και άμα γίνει κυβέρνηση. Εμεί περιμένουμε να δούμε αν θα υψώσει το ανάστημα το ανάστημά της εναντίον του Φούκτελ. Αν το υψώσει μαζί τη Αν το υψώσει... λυπόμαστε. και αυτό αφορά όλους τους Δημάρχους, όλων των Δήμων, οι οποίοι θέλουν να, έχουν, θέλουν να κρατήσουν την εξωπρέπειά τους και να μην δεκτούν την απικιοποίηση του κράτους μας από ένα άλλο κράτος ή από υπερεθνικούς μηχανισμούς που επιβάλλονται στους Δήμους μας. Εκτός αν θέλουν να μείνουν ως βλαχοδήμαρχοι του Μνημονίου, όπως μείνανε οι βλαχοδήμαρχοι της κατοχής. <Τι> Δεν θα έχουν όμω την ίδια αντιμετώπιση. Οι ταγματαλίτες, επειδή μετά την Αζική κατοχή και την επιβολή της Αγκλοκρατίας στην Ελλάδα, οι Άγγλοι χρειαστήκαν τους δοσύλλογους ε, για να επιβάλλουν την κατοχή τους, την νέα κατοχή τους. Εδώ, εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνουν τα Δεν θα τη γλιτώσουμε αυτή τη φορά από τις δίκαιες των δοσύλλογων. Εμεί σαν πλατεία Ρέντιο, το οποίο η πλατεία Ρέντιο στήθηκε με πρωτοβουλία τη συνέλευση πολιτών γλυκών νερών, διατηρώντα φυσικά την αυτονομία από τη συνέλευση, στήθηκε όμω και το ξεχνάμε, με πρωτοβουλία τη συνέλευση πολιτών γλυκών νερών, θέλουμε να, να ενημερώσουμε του ακροατέ του πλατεία Ρέντιο ότι η συνέλευσή μα προσέφηγε στο Δημοτικό Συμβούλιο Γλυκών νερών Παιανία και κατάφερε παμψηφί να πάρει. Ε, την γύηση της δηλώσεις ότι δεν πρόκειται να αποσταλούν στοιχεία ε, κανενός, ε, για κανένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα στείλει ο Φούκτελ στους δήμους. <Τι> Σας κάνω πάσα για το θέμα της επόμενης τετάρτης, της επόμενης εκπομπή που έχει να κάνει με τα ερωτηματολόγια τα οποία έστειλε ο Φούκτελ στους Δήμους. Σας εμμερώνουμε από σήμερα ότι η Συνέλευση Πολιτών Γλυκών Ερών κατάφερε και απόσπασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυκών Ερών Παιανίας, ότι ούτε στον κύριο Φούκτελ ε, της συνογερμανικής συνέλευσης την οποία δεν αναγνωρίζουν ε, ούτε σε κανέναν άλλον επόπτη του Μνημονίου δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν ευαίσθητα δεδομένα του Δήμου. Je Σε finis, fini. Η σημερινή Παx Γερμάνικα, λοιπόν, έφτασε στο τέλο τη, στο μικρόφωνο τη πλατεία το θέμα τη περισσότερης εκπομπής ήταν το σχέδιο Κόμπρα όπως εφαρμόστηκε κατά την προσάρτηση της Ανατολικής Γερμανίας στη Δυτική Γερμανία. Ε, Παναλαμβάνουμε τους πυλώνες επιγραμματικά του σχεδίου Κόμπρα οι οποίοι ήταν οι απολύσει η αποκρατικοποιήσει μονο σε γερμανικες εταιρειες και προφανως η επιβολη του δόγματος του ΣΟΚ κατά το δίλημα. Μάρκο ή χρεοκοπία, ούτως ώστε να εκβιαστεί ο πληθυσμός εντολικής Γερμανίας Εσείς γαλάτες μου τι λέτε Ζούμε ένα σχέδιο κόμπρα στην Ελλάδα Ευρώ η χρεοκοπία δεν υπάρχει και σε μας Μεταρρυθμίσεις δεν λένε και σε μας Αποκρατικοποιήσεις δεν λένε και σε μας Απολύσεις υπαλλήλων δεν λένε και σε μας τι υπέγραψε. Εποπτεία στου Δήμου δεν υπέγραψε. Εποπτεία γενικά από τη Γερμανία δεν υπέγραψε ο Παπανδρέου πριν ακόμα που γράψει το μνημόνιο με τη λογερμανική εταιρική σχέση. Εκεί μετεξέλιξη τη λογερμανική εταιρική σχέση. Η λογερμανική συνέλευση. Εποπτεία στου Δήμου δεν είναι. Γερμανική κατοχή νεουτήπου δεν ζούμε. Μπορεί απλά στην πράξη γερμάνικα, λόγω του τίλου τη εκπομπή μα, να είμαστε προβοκάτορε. Από του προβοκάτορε και αντιγερμανού λοιπόν τη Panx Germanica, όπω μπορεί να μα κατηγορήσουν ενδεχομένω και όπω το ακούσαμε αυτό πρόσφατα, η εκπομπή αυτή προφανώ δεν του δίνει το άλοθη να συνεχίσουν να λένε αυτά τα οποία είπαν. Ο γερμανικό λαό υπέφερε, ιδιαίτερο ο λαό τη Ανατολική Γερμανία, από το ίδιο ακριβώ μνημόνιο το οποίο, από το οποίο υποφέρουμε εμεί, πριν υποφέρουμε εμεί, και έχει την αμέριστη παράστασή μα. Wow. Την αμέριστη στην παράστασή μας όμως δεν θα έχουν τμήματα του γερμανικού λαού τα οποία ενορχιστρώνουν ε, τα ακροδεξιά φερέφωνα της Μέρκελ ή των Γερμανών Ναζί ενορχιστρώνουν τις, φιλο... τις φιλετικές επιθέσεις, τις επιθέσεις οικονομικού φιλετισμού τις οποίες βιώνει η χώρα μας και η υπόλοιπη Ευρώπη από, τους, ε, από τη νέα αρία φυλή της κυρία. Μέρκελ. Η άρεια οικονομία Θέλω να πω Η Γερμανικά λοιπόν έφτασε στο τέλος της Θα τα πούμε την επόμενη τετάρτη, Πάλι μετά τις 4 ε, με, το, με θέμα το ερωτηματολόγιο Του κυρίου Φούκτελ ε, Από εμάς χαιρετίσματα Σε όλο το γαναντικό χωριό Μείνετε συντονισμένοι στο πλατεία Αρέντιο Στις 7 η ώρα Λογικά θα έχουμε την εκπομπή Καψινή με τον Νίκο Αργυρίου, ε, ε, σε επιμέλεια του δικτύου Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακος Λέω λογικά, επειδή το δίκτυο Σπάρτακος βιώνει πολλέ διώξει από τον κρατικό μηχανισμό τον τελευταίο καιρό, δεν έχω επικοινωνήσει σήμερα με τον Νίκο των Αργυρίου, θα επικοινωνήσω μαζί του. Είχαν κάποια δίκη τα παιδιά του δικτύου Σπάρτακο. Ε, θα επικοινωνήσω μαζί του να δω κατά πόσο θα κάνει σήμερα εκπομπή στι 7 η ώρα. Καλό κακού, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα τη πλατεία μα. Γεια από μένα.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 ο φουκτελι είναις πάρα πολύ συμβατής Πάρα πολύ συμβατής. Ο Πάρα πολύ συμβατής. mir gesagt, Ich finde, das ist ein schöner Name für seine Arbeit.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 και στο γαθιστάν καθιστάν καθιστάν καθιστάν καθιστάν καθιστάν καθιστάν καθιστάν. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα σας. Εγώ, εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε τι. να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω όμως Σα απαντώ αλλά με εξοργίζετε όταν Λε, πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν χαρτιά τη Σίμεν.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 Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lele Marley, mit dir. <Σιελίδελαια> Παρακαλούμε να έχετε διαλογή, να είναι, είναι στρατιώτες, ξένοι, με γραβάτα οπότε. και κοστούμι